Διδάσκαλε δάσκαλες θέλουμε, ώστε ό,τι σου να μας το κάνει. και ο δε Χριστός του είπε «Τι θέλετε να σας κάνω» «Αυτοί δεν του είπαν να μας δώσεις, ώστε όταν έρθεις στην δόξα σου ή στην βασιλεία σου να καθίσουμε ο ένα εκ δεξιό σου και ο άλλος εξ αριστερός σου» ο δε Χριστός τους είπε «Δεν γνωρίζετε τι ζητάτε» Μπορείτε να πιείτε το ποτήριον το οποίο εγώ πίνω και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζω να βαπτιστείτε. Αυτοί δεν του είπαν, ναι, μπορούμε. Ο ΔΕΗΣΟΥΣ του είπε, Το μέν ποτήριον το οποίο εγώ πίνω θα το πιείτε και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζουμε θα το βαπτιστείτε. Όμως το να καθίσετε εκ δεξιό μου και εξ αριστερό μου δεν είναι δικό μου να το δώσω, αλλά σε αυτού του οποίου έχει ετοιμαστεί.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 και μεγάλοι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι μεγάλοι κατεξουσιάζουν των εθνών. Σε εμάς, σε εσά δεν να μην είναι έτσι, αλλά όποιος θέλει να είναι μέγας μεταξύ σα να είναι πάντων διάκονος, να είναι σε όλους διάκονος και όποιος θέλει να γίνει πρώτος να είναι σε όλους δούλο, διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήθελε να διακονηθεί αλλά να διακονίσει και να δώσει την ψυχή του λίτρων αντί πολλών άλλων ψυχών. Περίπου στην καθομιλουμένη γλώσσα τη δική μας, αυτή έλεγε το Ευαγγέλιο σήμερα, η Συν Θεία Λειτουργία. Είναι ένα Ευαγγέλιο το οποίο έχει και επίκαιρη σημασία, διότι ακριβώς είναι πρώτου πάθους. Και εμείς βρισκόμαστε ήδη στην πέπτη Κυριακή των νηστειών. στην τελευταία Κυριακή τη μεγάλη της, της και η επόμενη Κυριακή είναι η Κυριακή των Βαΐων, όπου έχουμε πλέον την είσοδο του Χριστού στα τα Αεροσόλυμα και την πορεία του προς το πάθος και στο σταυρών. Να πούμε έτσι μερικά σχόλια σε αυτό το κείμενο των Ευαγγελικών για να δούμε τι και εμείς μπορούμε να αφαιριθούμε από αυτήν την, την περικοπή του Ευαγγελίου. Λέει λοιπόν ο Χριστός ότι άρχισε να τους λέει αυτά τα οποία πρόκειται να τους συμβούν και βέβαια τα εγνώριζε ο Κύριος ως Θεός παντογνώστης τα γνώριζε και επορεύθηκε στο πάθος αυτό εκουσίω, Πήγαινε στο πάθος γνωρίζοντα πολύ καλά τι θα του συνέβαινε και γι' αυτόν τον λόγο τα έλεγε στους μαθητές του. Και τα έλεγε στους μαθητές του όχι για να τους κάνει να, να απορίσουν ή να θαμβωθούν από το ότι ήξερε εκ των προτέρων τι θα γινόταν, αλλά τα έλεγε στους μαθητές του για να τους ετοιμάσει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 Και λίγο να δει ο Διάβολο ότι αρεσκόμεθα στο να εμφανίζεται και να μα αποκαλύπτει τέλο πάντων τα μέλλοντα, άλλο που δεν θέλει, και αρχίζει μετά, όπω έλεγε ο Γεροπαίσιο, η έχρωμη τηλεόραση. Αρχίζει μετά ο Διάβολο να δείχνει στον άνθρωπο συνεχώ αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Και δεν είναι δύσκολο για τον Διάβολο να, να υποθέτει περίπου, να εικάζει περίπου τι πρόκειται να γίνει. Είναι πνεύμα, έχει πείρα, μπορεί να κινείται αστραπιέα παντού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 και να επαληθευτούν τα όνειρα που βλέπει και να επαληθευτούν οι προεστήσει του και όλες αυτές οι διαισθήσεις που παρατηρούνται πολλές φορές δεν είναι από τον Θεό πάντοτε και είναι εύκολο να το καταλάβουμε από δύο πράγματα πρώτον, κοιτάζει κανείς για ποιο λόγο να βλέπουν συνέχεια αυτά τα οράματα όλα και για, αυτό το, και για ποιο λόγο ένας άνθρωπος συνεχώς να βλέπει οράματα και να βλέπει αγίους οι οποίοι το αποκαλύπτουν τα μέλλοντα. Και δεν ρωτάται κανείς για ποιον λόγο είναι ανάγκη να βλέπει συνεχώς αυτός ο ίδιος άνθρωπος αυτά όλα τα πράγματα. Και δεύτερον και βασικότερον είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοιες τάσει δεν ακούν κανένα παραμόντον εαυτών τους. Ήμουν με κάποιους ιερεί πριν λίγες μέρες ήταν περίπου 15 20 είκοσι ιερείς καθή, σε ένα χώρο και πολλοί ιερεί από αυτού σαν και πνευματικοί. Και είστε μια γυναίκα και θέλει να μου πει τα όνειρα τα οποία είδε. Και εγώ για να διδάξω του ιερεί τι σημαίνει πλάνη, τη είπα όχι δεν θέλω να μου πει τα όνειρά σου. Και αυτή είπε όχι να σου πω. Δεν θέλω να μου πει τα όνειρά σου. Δεν με ενδιαφέρουν τα όνειρα. Να πάρει μια πορτοκαλάδα για κάτι σε έναν τόπο. Όχι να σου πω τα όνειρα. Μου λέει ένα όνειρο. Τη λέω εντάξει κάτσε, άκουσα, φτάνει. Όχι να σου πω και το άλλο. Μα δεν θέλω να μου το πει. Σταμάτα δεν θέλω ακού όνειρα. Τίποτα και επέμενε. Εγώ επέμενα επίτηδε στο καναλιά για, για να δείξω στου ιερεί τι σημαίνει πλάνη. Στι λέω στα αυτά πράγματα είναι πλάνε. Και αυτή συνέχεια επέμενε, επέμενε, επέμενε να τα πει γιατί δεν τελειώνει. Όπω ένα μαγνητόφωνο που του βάλει μια κασέτα και πρέπει να μπει την κασέτα και να μην σταματήσει, έτσι έκανε αυτή η γυναίκα και έβλεπε κανεί ότι ήταν κλειστά και τα μάτια τη και τα αυτιά της. Και δεν άκουγεν τίποτα από ό,τι έλεγα, ούτε παραδεχόταν τίποτα παρά μόνο πει τα όνειρά τη. Και αυτό είπα μετά στους Ιερείς διότι ότι δεν καταλαβαίνω και έτσι έλεγα. Τους είπα ότι θέλετε πατέρας να δει τι σημαίνει πλάνη, αυτόν είναι. Αυτό που λέει ο Χρυσός το πνεύμα των άλαλων και κοφών, που ούτε ακούει ούτε ξέρει τι λέει και ούτε γνωρίζει να πει την αλήθεια, αυτόν είναι. Ο διάβολος κλεί τα αυτιά του ανθρώπου και πρέπει να πει το δικόν του. Να πει το δικόν του, να πει το δικόν της, ας πούμε. Ότι αυτό το όνειρο το είδε και παλισεύτηκε και όνειρα με σπηλιέ και με αποκαλύψεις και με χίλια δύο πράγματα τα οποία ουσιαστικά τελικά όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χτρά πλάνη του διαβόλου η οποία πλανά τους αφελείς ανθρώπους με το πρόσχημα της ευλαβίας αλλά να πει κανείς εντάξει άνθρωποι είμαστε πιθανό να πλανεθούμε αλλά όταν δεν ακούμε κιόλα, εντάξει επίστεψε στα όνειρα ας πούμε μέχρι εδώ ανθρώπινον όταν πας να αποθέσεις αυτό το οποίο έχει μέσα σου, αυτόν τον όνειρό σου, αυτή την εμπειρία σου και σου λέει ο πνευματικός, σου λέει ο επίσκοπος, σου λέει ένας άνθρωπος που ίσω ξέρει κάτι παραπάνω από εσά, έχει μια πείρα ότι αυτά πράγματα δεν είναι εκ του Θεού. Σταμάτα να λες τέτοια πράγματα, μην τα πιστεύεις. Και εσύ επιμένει όχι μόνο να τα πιστεύεις, όχι μόνο να τα, τα ενστερνίζεις, αλλά να τα πει και να επιμένει ότι αυτά όλα είναι η αλήθεια. Ε, αυτό το πράγμα είναι το σημείο της πλάνης.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 εδώ βλέπετε ο απόστολο Παύλος ο οποίος είδε τον Χριστόν ο ίδιος, και παρόλο που είδε τον Χριστόν ο ίδιος και είχε τέτοια εμπειρία Θεού παρά τα αυτά λέει ανέβη στα Αιεροσόλυμα να το πει στον Πέτρον ιστορία σε Πέτρον να πει του Πέτρου τι είδε και τι άκουσε και να λάβει από τον Πέτρον και τους άλλους Αποστόλους τη σφραγίδα ότι έτσι είναι και κάνει αυτό το οποίο καμιστεί είναι καλό και όλοι οι άνθρωποι του Θεού πάντοτε να ξέρετε την ανάγκη όλα αυτά τα οποία βλέπουν και όλα αυτά τα οποία έχουν μέσα τους να τα εναποθέτουν στους, σε άλλους ανθρώπους ώστε να ακούν και από τους άλλους εάν αυτό το οποίο έχουν είναι καλό και είναι γνήσιο. Ο Χριστός λοιπόν άρχισε να λέει σε αυτούς τα μέλλοντα συμβαίνει ακριβώς για να τους προφυλάξει και να τους ετοιμάσει όχι για άλλον λόγο. Γιατί ξέρουμε από την ιστορία των Ευαγγελίων ότι οι μαθητές εσαλέφθηκαν και ο ένας σε πρόδωσε και ο άλλος αρνήθηκε και οι υπόλοιποι εξαφανίστηκαν. Τους τα είπε λοιπόν όλα ότι αναβαίνουμε στο Ιεροσόλυμα, να πορευόμαστε αυτήν τη στιγμή προς το Ιεροσόλυμα. Και ο Ιεός του ανθρώπου, ο ίδιος δηλαδή ο Χριστός, θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματίες. Είναι ένα, ένα πράγμα εδώ το οποίο είπαμε κι άλλη φορά, αλλά έτσι να πούμε δυο λόγια. Ένα πράγμα παράδοξο βλέπετε ότι ο Χριστός δεν παραδόθηκε σε κανέναν άλλο δεν παραδόθηκε στους Ρωμαίους ούτε στον Ηρώδη ούτε στους άλλους αλλά επαραδόθηκε ή μάλλον τον συνέλαβα οι αρχιερείς και οι γραμματείς τι ήταν αυτοί οι αρχιερείς και οι γραμματείς ήταν οι θρήσκοι άνθρωποι της εποχής εκείνης ήταν σαν και εμάς όλους που είμαστε εδώ ήταν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης στις θρήσκοι που πήγαιναν στην εκκλησία και έκαναν όλα όσα έλεγε νομοσαϊκός νόμος. Αλλά έχει μια διαφορά. Και αυτή η διαφορά συνδέεται με τα προηγούμενα που είπαμε. Ότι αυτοί οι θρήσκοι άνθρωποι της εποχής εκείνης είναι σαν τους θρήσκους ανθρώπους της εποχής τούτης οι οποίοι δεν έχουν ταπείνωση. Και επειδή δεν έχουν ταπείνωση η θρησκεία ή μάλλον η εκκλησία γίνεται θρησκεία μετά εκπίπτει από εκκλησία και γίνεται θρησκεία και μετά από θρησκεία γίνεται κακία. Διότι μεταβάλλεται μέσα στον άνθρωπο όλα αυτά τα οποία λέγονται μεταβάλλονται σε κακίες. Και είναι εκπληκτικό να δει κανεί ανθρώπους πολλές φορές τη Εκκλησίας, είτε κληρικοί είναι αυτή είτε, είτε άνθρωποι λαϊκοί οι οποίοι έρχονται στην Εκκλησία, να παρουσιάζουν φαινόμενα κακίας τέτοιας πρωτοφανούς. Και ενώ εκτός Εκκλησίας βρίσκομαι καλοσύνη και ανθρωπιά, Εντό εκκλησία, πολλέ φορέ να παρουσιάζονται φαινόμενα κακίας και ψυχική διαστροφή, τέτοια τα οποία εκπλήκται κανεί και θαυμάζει το μέγεθο τη διαστροφή, την οποία νυφίσταται η ψυχή του ανθρώπου. Και δεν είναι σύγχρονο το φαινόμενο τούτο. Βλέπετε ότι είναι από τον καιρό του Ευαγγέλιο, για να μην πάμε πιο πέρα. Αλλά α πιάσουμε το Ευαγγέλιο. Δεν είναι χωρί λόγο, ξέρετε, που το Ευαγγέλιο τονίζει συνέχεια ότι ο Χριστό.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 ήταν και γραμματείς, ήταν και άνθρωποι οι οποίοι ήξεραν τον νόμον. Όταν ήσθελε ο Θεός τον κόσμο, αυτοί οι αντιπρόσωποι δεν τον κατάλαβαν και δεν τον δέχτηκαν και όχι απλώς δεν τον κατάλαβαν και δεν τον δέχτηκαν, αλλά αυτοί ήταν που τον εστάβρωσαν. Νομίζω αυτό το πράγμα είναι, είναι κάτι το οποίο ο Θεός μας το έδωσε για να το σχολιάζουμε πάντοτε και να το έχουμε μέσα μας.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 μέσα σ' αυτήν τη ζωήν την πνευματική την εκκλησιαστική εάν πορεύεται ταπεινά τότε αποκτά αγάπη και εκ της ταπεινώσεως γεννάται η αγάπη και από την αγάπη γεννάται η ταπείνωσης και δια της ταπεινώσεως μπορεί να καταλάβει τις ενέργειες του Θεού. Οι φαρισαίοι και οι Γραμματίες και οι Αρχιερείς δεν καταλάβαν τον Θεό όχι επειδή δεν ήξεραν τον νόμο και τι προφητείες που τα ήξεραν πάρα πολύ καλά, καλύτερα από τον κάθε ένα. Ήταν δάσκαλοι του Ισραήλ. Και ξέρετε τι σημαίνει Εβραίο. Ένα Εβραίο, άμα ξέρει ένα πράγμα, το ξέρει πολύ καλά. Είναι Εβραίκο μυαλό. Ήταν, είναι και ήταν πάντοτε έξυπνοι άνθρωποι. Αλλά βλέπετε ότι, όπω λέει, ότι η, η υπερηφάνεια, λέει ο, ο Άγιο Ιωάννη του Συναήτη, είναι η αρχή τη τρέλλα και η μητέρα τη τρέλλα και τη αφροσύνη δηλαδή. Έτσι συνέβαινε και εδώ.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 Εν ονόματι των ιερών κανόνων, εν ονόματι τη παραδόσεω, εν ονόματι τη ορθοδοξία, τάχα, συμπεριφερόμαστε με πολύ άσχημον τρόπο, με πάρα πολύ άσχημον τρόπο. Και νομίζω μεν ότι ο Θεό μα έβαλε σε αυτόν τον κόσμο να υπερασπιζόμαστε το Ευαγγέλιο. Σαν να δηλαδή ο Θεό ήθελε μια αστυνομία, την οποία πρέπει αυτή η αστυνομία να είμαστε εμεί, και να υπερασπιζόμαστε αυτά τα οποία είπε ο Χριστό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 να υπερασπίζεται με τον χωροφύλακα και με την αστυνομία. Ότι ο Ευαγγέλιο έχει έναν άλλον επίπεδο στο οποίο κινείται. Και κινείται πρώτον και κατά κύριο λόγο πάνω στην ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Όποιο θέλει ακολουθεί το Ευαγγέλιο. Το είπε ο Χρυσό ο ίδιο. Όσοι θέλει, ο πίσω με έρθει. Όποιο θέλει. Δεν μπορεί να επιβάλλεις το Ευαγγέλιο για τη βία. Μόνο το, το Κοράνι επιβάλλεται με την βία. Βλέπετε στι μουσουλμανικέ χώρε, εκεί έχει αστυνομία και λέει εάν κλέψεις σου κόβει το χέρι σου εάν ξέρω εγώ έναν κακό λόγο σου κόβει την γλώσσα σου και το κάνει μια αστυνομία αυτό το πράγμα γιατί το λέει το Κοράνι έτσι είναι η νοοτροπία έτσι είναι η διδασκαλία αλλά σε μας δεν είναι έτσι και το λέει και πιο κάτω ο Χριστός αυτήν την περικοπή σε μας στηρίζονται όλα πάνω στην ελευθερία Αυτή λοιπόν οι, οι στάσεις απέναντι στων άλλων άνθρωπων μας κρίνει ξέρετε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 κρίνομαι και κατακρίνομαι και εξουθενώνομαι τον άλλον άνθρωπο τότε δεν έγινε τίποτα σε μας μέσα δεν μίλησε το Ευαγγέλιο είμαστε θρήσκοι με τη σημασία της λέξεως και θρήσκος σημαίνει αυτός ο διαστραμμένος ψυχικά άνθρωπος τον οποίο το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Θεού λειτουργεί κατά ανθρώπ, κατ τρόπον ε, ανθρώπινων και κατά τρόπον όχι πνευματικών, όχι άγιο -πνευματικών. Για αυτόν τον λόγο είπαμε πολλές φορές ότι ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο δεν έκανε μια θρησκεία εμείς δεν είμαστε θρησκεία ούτε, ούτε δεχόμαστε ότι είμαστε θρησκεία και πολύ περισσότερο δεν δεχόμαστε ότι είμαστε θρισκεί άνθρωποι αλλά λέει ο Χριστός στον κόσμο έκαμε την εκκλησία και εμείς λεγόμαστε χριστιανοί ως μέλη της εκκλησίας και ως μέλη Χριστού νομίζω ότι Αυτόν το όνειδος το οποίο παραμένει ε, και εντοπίστηκε από την ίδια τη ζωή του Χριστού είναι ακριβώς και να μας προφυλάξει και εμάς από αυτήν την ίηση που μας συνεπέρνει καμιά φορά γιατί τηρούμε ορισμένους εξωτερικούς τύπους. Αυτοί οι άνθρωποι, οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς ήταν πάρα πολύ καλοί τηρητές του νόμου. Τα έκαναν όλα στην εντέλεια. Αλλά όμως... Σήμερα μια γυναίκα του δρόμου, μια παλιογυναίκα, μια γυναίκα του δρόμου, αντέστρεψε αυτόν τον όρο. Και σήμερα η Εκκλησία προβάλλει μπροστά μας μια κοινή γυναίκα, την οσία Μαρία την Αιγυπτία. Και να μας δείξει τι, να μας δείξει αυτό που είπε ο Χριστός, ότι οι τελώνες και οι πόρνες προάγουσαν ημάς, είπε στους, αρχι... στους αρχιερείς, προάγουσαν ημάς στην βασιλεία τον Ουρανό. Για ποιο λόγο, όχι γιατί βέβαια ήταν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 τι είπε στην, τελευταία, στην διαθήκη του, εγώ είμαι ο πιο αμαστολό άνθρωπος του κόσμου και έκανα πάρα πολλέ αμαρτίες που ο Θεός μου τη συγχώρησε και παρατά αυτά λέει εμεγάλωσα και εγέρασα και δεν σταμάτησα να κάνω αμαρτίες και είμαι ο πιο αμαστολό άνθρωπος του κόσμου. Και όταν φύγω λέ, από αυτόν τον κόσμο και πάω στην, στον ουρανό, ο Θεός θα μου πει τι θέλες εσύ εδώ πέρα. Φύγε χάσω από μπροστά μου γιατί είσαι γεμάτο αμαρτίες. Αυτή ήταν η γνησιότη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 Δεν κατέκρινα κανέναν άνθρωπο, διότι πώς θα κατακρίνεις, ένα, έναν άλλον, θα κατακρίνεις έναν άλλον τη στιγμή που πιστεύεις ότι εσύ είσαι χειρότερος. Για να τον κρίνεις τον άλλον σημαίνει ότι πιστεύεις ότι είσαι καλύτερος από εκείνον ή τουλάχιστον δεν είσαι σαν και εκείνον. Ή βιώσεις ότι εσύ είσαι χειρότερος από όλους, τότε δεν κρίνεις κανέναν και τότε αγαπάς τους πάντες διότι βλέπεις πόσο Θεός αγαπάει εσένα παρά τι αμαστίες σου και αφού ο Θεός αγαπάει εσέναν, άρα αγαπά τον κόσμο όλων. Θα παροδηθεί λοιπόν, λέει εδώ το Ευαγγέλιο, ο Χριστός στου τους και στους γραμματείς και θα τον κατακρίνουν με θάνατον, θα τον παραδώσουν στα έθνη, θα τον, τον φτύσουν και θα τον σκοτώσουν και θα αναστηθεί την τρίτη ημέρα. Του είπε στην πράγματα. Πολύ λυπηρά ήταν ο δάσκαλος τους, ήταν ο φίλος τους, ήταν ο πατέρα τους,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 τότε αυτοί οι δυο οι καλύτεροι οι καλύτεροι που είχαν πιο πολύ θάρρος δεν έχασαν καθόλου την όρεξή του και προσπέρασαν τους άλλους και προσπορεύονται λέει, προσπέρασαν τους άλλους και τρόποτε να τον απομόνωσαν τον Χριστό μόνο του κάπου και του λέω δάσκαλε θέλουμε ό,τι σου πούμε να μας κάνεις βλέπετε τι σημαίνει άνθρωπος αμέσως το συμφέρον ήταν Απόστολοι αυτοί, ήταν μαζί με τον Χριστό, ήταν, ήταν μία-δυο μέρες πριν που ανάστην τον Λάζαρο, ήταν πολύ κοντά όλα αυτά τα πράγματα. Και αμέσως την ώρα που τους έλεγε ότι θα πάθει είναι ο ίδιος. Λοιπόν, του λένε ότι θέλουμε ότι σου ζητήσουμε να το κάνεις. Και ο Χριστός σαν να μην ήξερε και τους λέει, τι να σας κάνω. Και αυτοί του λένε, να μα δώσει ώστε όταν έρθει στην δόξα σου, στη βασιλεία σου,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 Παρόλο που ήταν Απόστολοι, παρόλο που ήταν μαζί με τον Χριστόν, παρόλο που έκαναν θαύματα εν ονόμα του Χριστού, παρόλο που άκουσαν όλες τις διδασκαλίες του Χριστού, παρατάφτα παρέμενα άνθρωποι. Γι' αυτό ξέρετε, αυτό να μην μας κάνει εντύπωση, όταν το βλέπουμε αυτό και στη δική μας ζωή. Έτσι όλοι εμείς, και για να πούμε και έναν καλό λόγο για μας, να μην πέμε συνέχεια τα στραβά μα.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 Και αυτό που μας λείπει είναι η χάρη του αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρη του αγίου Πνεύματος μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Τα όλα απλώς βοηθούν, απλώς δίνουν μια γνώση, απλώς είναι εξωτερικοί τύποι. Είναι τύποι. Αυτό το οποίο ζωοποιεί τον άνθρωπο, αυτό που του δίνει ζωή και τον κάνει ζωντανό, από νεκρό τον κάνει ζωντανό, δεν είναι όλα όσα κάνουν, αλλά είναι η χάρη του αγίου πνεύματο. Αυτή η χάρη λοιπόν η οποία ε τελείωσε, τελειοποίησε τους Αποστόλους και έδωσε, τους έδωσε αυτήν τη δύναμη ώστε πλέον να έχουν πνευματική γνώση και να ήστανται ψηλά και είναι πράγματι άνθρωποι θεοφόροι του Θεού και θεόπνευστοι και οι ενέργειες και κινήσεις του να είναι θεϊκές. αυτή λοιπόν η χάρη στο Αγιο είναι που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία από τότε μέχρι σήμερα και τελειοποιεί κάθε άνθρωπον. τότε να ξέρουμε ότι είναι πολύ πιθανό να γίνονται όλα αυτά, γιατί ακόμα δεν έφτασαν η τελειότητα της χάρητος του Αγίου πνεύματο. Διότι βρισκόμαστε στο ανθρώπινο γίγνεσθε, είμαστε εντογίγνεσθε, δηλαδή πορευόμαστε μεν τόσο την τελειότητα, αλλά ακόμα φτάσαμε εκεί. Και αφού δεν φτάσαμε, άρα είναι πολύ πιθανό να κάνουμε πάρα πολλά λάθη και πάρα πολλά ανθρώπινα πράγματα και βλέπετε ότι το Ευαγγέλιο δεν τα πέγκρυψε αυτά τα πράγματα αν είμαστε εμεί παραδείγματο χάρη σήμερα θα λέγαμε ό,τι δεν πρέπει να τα γράψουμε αυτά τα πράγματα είναι προσβλητικά, διότι αυτά γράφτηκαν μετά που πέθανε ο Χριστός μετά που έγινε η Εκκλησία άρα γράφτηκα σε μια εποχή που ο Ιωάκωβος και ο Ιωάννης ήσαν ήδη απόστολοι θεοφόροι και ήταν στήλοι της Εκκλησίας και με την κοινή λογική έπρεπε να πει κανείς ότι αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε να γραφτούν γιατί είναι, θα μείωναν τους Αποστόλους και θα τους επρόσβαλαν κιόλα και θα ήταν τρόποντινά και έναν όνειδος για την ιστορία της Εκκλησίας να πει κανείς, κοίταξε, 12 άνθρωποι ήταν ο Χριστός τους έλεγε για τον πάθος και αυτή να φάρε ένα στον άλλο και εγώ είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτό το πράγμα λέω τώρα είμαι σίγουρος, ε, ανθρωπίνος όταν του έλεγε ο Χριστός, εντάξει, ας τους άλλους δέκα και εσείς οι δυο θα κάτσετε εκ δεξιό μου και εξ αριστερό μου. Θα τσακωνόντουσαν μεταξύ τους οι δυο αυτοί, ποιος θα από τα δεξιά και ποιος θα τα αριστερά. Δηλαδή, αφού πρώτα εξουδετερώνουν τους απόλυπους δέκα, μετά θα εξουδετερώνουν ο ένας τον άλλο. Νομίζω γίνεται και σήμερα, έτσι. Όσοι έχετε κληρονομιές, φροντίστε να τις τακτοποιήσετε πριν το θάνατό σα να μην τσακώνονται τα παιδιά σα μετά. Έχουμε πλήθος τέτοιων περιπτώσεων που παιδιά αδέρφια αγαπημένα, αγαπημένα αδέρφια εκατόνισαν να μην μιλούν για χρόνια ολόκληρα για ένα παλιοχόραφο, για ένα παλιό σπίτο και ξέρω εγώ για ένα δευτεράκι στην τράπεζα. Έτσι είναι οι Βλέπετε ότι η ιδιωτέλεια του ανθρώπου, ο ατομισμός του ανθρώπου, υπερβαίνει ακόμα και τη φύση του. Έτσι δεν τίποτα. Ούτε αν είσαι αδερφός του, ούτε αν είσαι μάνα του, ούτε αν είσαι του, τίποτα. Όταν έρθει η ώρα που θα μοιράσει τα υπάρχοντά του, εκεί καταργούνται όλα και βλέπει μόνο τον ατομισμό του, το άτομο του. Είναι η αρρώστια, η προπατορική ασθένεια, η οποία διαδέχεται στο, στο ανθρώπινο γένος και αυξάνει βέβαια. Αν δεν χτυπήσει κανείς, αυξάνει. Ο Χριστός βέβαια δεν τους απάντησε ότι εντάξει,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 μια σύγχυσης, μια φοβερή σύγχυση. να υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τι θέλουν ούτε ξέρουν γιατί κάνουν κάτι κάνουν έναν κακό, κάνουν μια κακουργία και τώρα γιατί το έκαμες και δεν ξέρει γιατί το έκαμε ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να εξηγήσει τον εαυτό του γιατί το έκαμε ούτε γιατί το επεδίωξε αυτά εξηγούνται όλα όταν καταλάβει κανείς το πως είναι ο άνθρωπο τι ήταν ο άνθρωπος, πώς τον έπλασε ο Θεός πώς έγινε ο άνθρωπος με την πτώση πώς εσκοτήστηκε ο άνθρωπος και πώς λειτουργεί σαν εσκοτισμένος νους και μετά πώς λειτουργεί όταν πλησιάσει σιγά σιγά το φω της χάρης του Θεού και αυτόν τον λόγο το πρόβλημα τα προβλήματα μάλλον του ανθρώπου καταλήγουν όλα σε ένα πρόβλημα αυτό που έλεγε ένα σύγχρονο Άγιος Σέρβος Άγιος ο Πατήρης Τίνος, ότι το πανπρόβλημα του ανθρώπου είναι η απουσία του Θεού. Δηλαδή το συμπυκνωμένο πρόβλημα όλου του ανθρώπου είναι ότι είναι μακράν του Θεού. Εάν ο άνθρωπος είναι κοντά στον Θεό, τότε φωτίζεται ο το νους του για τις του ανθρώπου, φωτίζεται και αφού φωτιστεί ο νους του, καταλαβαίνει τι κάνει. Λέει ο Άγιος Μάξιμο ομολογητής ότι η ορθή κρίση των νοημάτων, δηλαδή όταν άνθρωπος αποκτήσει ορθή κρίση στα νοήματα του, στις σκέψεις του με το φωτισμό του Άγιου Πνεύματος, τότε έχει και ορθή χρήση των πραγμάτων. Ξέρει να χρησιμοποιεί και τα πράγματα σωστά. Και μην νομίζετε ότι ε, πρέπει να κάνει κανείς πολύ χοντρά πράγματα για να καταλάβει τι σημαίνει σκοτισμένο νους. Είναι πολύ απλό, από τα απλά πράγματα από τα πολύ απλά πράγματα όταν βλέπεις έναν άνθρωπο παραδείγματος χάρη και στολίζεται κατά τρόπο γελίων και στολίζεται, παραστολίζεται γίνεται δηλαδή σαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο από πάνω ως κάτω φορτωμένος πράγματα βραχιόλια, δαχτυλίδια, ρολόγια, σκουλαρίτια παντού λέει κανείς τώρα αυτό το πράγμα είναι ομορφιά αυτό, αυτό είναι καρναβάλι, αυτό είναι γελίο πούμε. είναι ομορφιά αυτό το πράγμα Πώ κάνει έτσι αυτό ο άνθρωπο, Γιατί καμνεί έτσι, Γιατί, γιατί ο νου είναι σκοτισμένο, απουσιάζει ο φωτισμό του Θεού και δεν κάνει ορθή κρίση και ορθή χρήση. Ή πώ δίνεται, έτσι. Πώ δίνεται, έτσι. από τα απλά πράγματα, α πούμε. Το πώ δίνεται, το τι φοράει, το πώ εμφανίζεται είναι απλά πράγματα τα οποία όμω εμφανίζουν τον κόσμο του ανθρώπου, τον εσωτερικό του κόσμο. Και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 Και θα δούμε και τέτοια βέβαια. Ή βλέπεις και τη χοντροπάπουτσα καμιά φορά για κάτι βαπούτσα, τα οποία διαρωτάς εάν μπορεί ένας άνθρωπο να περπατήσει με τέτοια βαπούτσα. Αλλά είναι της μόδας. Και η μόδα απολύει την, την προσωπικότητα του ανθρώπου. Εμείς γελούμε και γελάτε, γελάτε και τα λέω για τα λόγια να γελάσετε βέβαια. Γιατί είναι όντως γελία. Είναι όντως γελία. Τα οποία μας γελιοποιούν και δεν το καταλαβαίνουμε.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 με τώρα στη βδομάδα ότι μετά που δεν γελούσε ποτέ. Διότι πήγε στον άδη, είδε τα, ξύ, τα βασανιστήρια, τέλος πάντων εγεύθηκε τον πικρόν του θανάτου και δεν εγελούσε. Μόνο μια φορά γέλασε ο Αγ. Τάζαρος. Όταν εγκάστη τον κάτω και έβλεπε κάποιον που καραδοκούσε να κλέψει ένα, μια στάμνα από έναν άλλο. Και γέλασε και είπε ο πυλός κλέψει τον πυλών δηλαδή ο, ο πυλός, ο άνθρωπος πλεύτη την πύληνη στάμνα, δηλαδή του φάνηκε γελίο, ήταν απλό, αλλά είχε ουσία. Και, και εμείς αυτά τα πράγματα που κάνουμε, ξέρετε, και τα πράγματα οποία, με τα πράγματα τα οποία αφανιζόμαστε, πολλές φορές προδίδουν και το είναι μας και δεν είναι ανάγκη να, να διαρωτόμαστε, μα είναι αμαρτία αυτόν ή αμαρτία το άλλο. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το πρώτο ζητούμενο είναι να, να έχεις μία ανθρώπινη προσωπικότητα, να είσαι άνθρωπος, να είσαι, είσαι κυκλημένος, να στέκει στο ύψος του ανθρώπου που σε ο Θεός. Ε, νομίζω ότι όταν έχουμε λαθασμένες χρήσεις των πραγμάτων που μας περιβάλλουν ή των πραγμάτων που φορούμε ή των πραγμάτων που εμφανιζόμαστε, τότε αυτό πηγαίνει πιο κάτω και μα αποδεικνύει ότι έχουμε και κρίσεις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 και τι είπε, θα χαλάσω τις αποθήκες και θα χτίσω άλλες. Και ο Θεός τι του είπε, άφρον, ανόητε, τρελέ, αυτή τη νύχτα θα πεθάνεις. Και όλα αυτά που τι θα γίνουν. Αλλά βλέπετε, δεν κάνει καλά, δεν το ότι όταν πεθάνεις, είσαι 80 χρονών. Είσαι 70-80 χρονών, πού θα πάεις. Έχει άνθρωπο που μπούσεις παραπάνω χρόνια. Δεν καταλαβαίνεις ότι τελειώνουν όλα. Και αυτά τα οποία έχει. δεν ακόμα δυο ζωής να έχεις και αντί μακαρόνια να τρώγες ξέρω εγώ δεκάλυρα πάλι δεν θα σπαταλούσες. Και όμως, και όμως όχι μόνο τα κρατάμε όχι μόνο τα περιποιόμαστε αλλά θέλω να τα αυξήσουμε κιόλας και βλέπει κανείς γέρους ανθρώπους γέρους ανθρώπους να έχουν τέτοια προσκόλληση και να κάνουν επενδύσεις και να ασχολούνται, να τα μαζεύουν, να τα αυξάνουν τρέλα είναι, είναι αφροσύνη είναι αυτό που λέει ο Κύριος εδώ, «Λείπει ο φωτισμός του Θεού και δεν ξέρει ο μας τι κάμνη. ούτε είδαμε ούτε τι ζητούμε ούτε τι κάμνομεν». Και παρόλα αυτά που τους είπε, βλέπετε ότι αυτοί το βιολύν του. Πάλι δεν καταλάβαν τίποτα. Γιατί, γιατί τα αυτιά τους ήταν κλειστά. Αυτό που έλεγε ο Χριστός αλλού, «Ο έχω ακούει να ακουέτω», σ' δεν ίσχυει αυτήν την ώρα. Έδωσαν, έδωσαν χώρο εις τον πειρασμόν και τον εδέχθηκαν και έκλεισαν τα αυτιά του. Έτσι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος έχει μια πρόταση από τον, από τον πειρασμό έρχεται ο πειρασμός και σου λέει ότι κάνε αυτό το πράγμα και είναι ωραίο. Όσο που ανσύστασαι έχεις κάποια ακοή να ακούσει κάτι άλλο. Μόλις πεις ναι εντάξει θα το κάνω τότε το πρώτο πράγμα που κάνει ο διάβολες είναι να σου αχριστέψει τον νου σου. Θα κλείσει τα αυτιά σου να μην ακούει, θα κλείσει τα μάτια σου να μην βλέπει, θα κλείσει το νου σου να μην δουλεύει, αχρηστεύεται ο νου του ανθρώπου, αιχμαλωτίζεται ο νου όπω λένε οι πατέρε και μετά είσαι πλέον υποχείρεων όργανων. Τότε όταν αιχμαλωτιστεί, ό,τι και να δει, ό,τι και να σου πουν, ό,τι και να κάνουν, δεν πρόκειται να αλλάξει. Και η σοφία όλη είναι να μην φτάσει ο άνθρωπο να αιχμαλωτιστεί ο νου του. Να μην φτάσει να εχμαλωτιστεί ο νους του. Να φροντίσει να αφήσει τον νου του ελεύθερον για να μπορέσει να αντιδράσει. Αλλά εδώ οι Απόστολοι δεν το κατάφεραν. Απεδέχθηκαν αυτόν τον λογισμό να πάνε να πούν του Χριστού. Τον απεδέχθηκαν, τον έβαλαν μέσα του, εχμαλωτίστηκε ο νου του. Και παρόλο που ο ίδιο ο Χριστό του είπε ότι δεν ξέρετε τι θέλετε, παρά τα αυτά αυτοί επέμεναν στο δικό του. Και εδώ και υποσχέσει. Είπα ότι βέβαια όλα αυτά πολλές θα τα κάνουμε. και θα αυτιστούμε και το βάφτισμα, θα πιούμε και το ποτήρι λες και ήταν κανένα άλλη για ένα ποτήρι κρασί που θα έπινα και θα το με τόση ευκολία δεν κατάλαβα να απολύτω τίποτα τίποτα απολύτως είναι ένα πνευματικό φαινόμενο που συμβαίνει δυστυχώς σε όλους μας όλοι μας έχουμε πικρή πείρα από τι σημαίνει η εχμαλωσία του νου μας Βλέπεις, έχει έναν άνθρωπο, ας πούμε, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει ότι αυτόν το οποίο κάνει για αυτόν που πρόκειται να κάνει σε καταστροφή. Δεν είναι καλό, δεν, δεν πρέπει να γίνει. Παρά τα αυτά όμως, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν έρχεται η ώρα να κάνει αυτόν το έργο τότε χάνονται όλα από μπροστά του. Ούτε η οικογένεια στέκει, ούτε η γυναίκα του, ούτε τα παιδιά του, ούτε η φήμη του, ούτε η ιδιότητά του, ούτε το όνομά του, το χρήμα του τίποτα Τίποτα απολύτω. Το μόνο που στέκει είναι πώ θα επιτελέσει αυτό το οποίο πήκε μέσα στο νου του. Γιατί, γιατί εχμαλώτησε ο Σατανά στο νου, έσβησε όλα τα αισθητήρια και πλέον κάθεται στο τιμόνι αυτός και κάποιον ό,τι θέλει. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι η εχμαλωσία, αυτή η εχμαλωσία είναι πάρα πολύ δύσκολο φαινόμενο. Χρειάζεται πραγματικά πολύ προσευχή και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 αυτοί δεν καταλάβαιναν πλέον, έμειναν σε εκείνο το οποίον έλεγαν. Παρατάφτα ο Κύριος ως φιλάνθρωπος, διδάσκαλος και πατέρας και ξέροντας πολύ καλά τι σημαίνει άνθρωπος, συνέχισε και τους είπεν, τους απεκάλυψε τη θεωρία του περί του κόσμου τούτου και τους είπε το εξής, ότι αυτοί όλοι που βασιλεύουν στα έθνη, Κατακρίβει αν του τυρανούν, του κατεξουσιάζουν, του κατακυριεύουν. Δηλαδή ουσιαστικά ζουν ει αυτών που είναι επίκοοι του. Ζουν σε βάρος αυτών όλων του οι οποίοι είναι υπό την εξουσία του. Αλλά σε εσά λέει να μην είναι έτσι. Ουχούτο δε έστε νυμήν, σε εσά να μην είναι έτσι. Και όπω έλεγε ο αείμνητο γέροντα ο φρόνιο, ο Κύριος με αυτόν τον λόγο αναποδογύρισε όλη την πυραμίδα του κόσμου. Ενώ στην κοσμική πυραμίδα, στο, στο ύψος της πυραμίδας είναι οι άρχοντες και ακολουθούν οι υπόλοιποι υπόλοιποι μέχρι υπηβάσεις. Να είναι ο, ο κόσμος ο λαός, ο Κύριος αντιστρέφει την πυραμίδα και βάζει άρχοντες από κάτω. Και λέει σε εσά να μην είναι έτσι, αλλά όποιο θέλει να είναι μέγας,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 έχει επέκταση μέσα στην αιωνιότητα. Δεν το κάνει ο Χριστός αυτό το πράγμα για να κάνει μια επανάσταση λαϊκή επανάσταση, να το πούμε έτσι, και να αναβάσει το λαϊκό στοιχείο, ή ξέρω εγώ, την κατωτέραν τάξη πραγμάτων ή ανθρώπων, όπως μπορεί κανείς να το ονομάσει, αλλά είπε ότι αυτά όλα θα τα γίνονται γιατί... Διότι λέει ο ιός του ανθρώπου ού και ήθελε με, αλλά διακονείσαι. Όλα αυτά γίνονται γιατί ο Χριστός, ο Ιησούς, ο ιός του ανθρώπου ήρθε σε αυτόν τον κόσμο όχι για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει. Και ήρθε όχι για να ζήσει, αλλά για να πεθάνει. Και ήρθε όχι για να κερδίσει, αλλά για να δώσει την ψυχή του λίτρων αντίπολων. Δηλαδή να δώσει την ψυχή του αντάλλαγμα για όλων τον κόσμο. Βλέπετε ότι τελικά αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού και αυτό το φρόνημα είναι αυτό που μας αφοπλίζει και που μας δίδει και μας την ορθη πορεία. Και όταν μας πιάνουν εκείνα όλα τα ανθρώπινα και τα παράπονα και τα δικαιώματα και τα, και τα δίκαια έτσι και ακόμα στην απλή καθημερινή μας ζωή στο σπίτι μας. Τι λέμε εγώ δούλος σου είμαι όλα εγώ θα τα κάνω. Όλα, εγώ θα τα κάνω. Ναι, δούλο σου, σου είναι. Βέβαια, έτσι είναι. Εάν θέλει να είσαι να ακούσει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, τότε καλεί να γίνει πάντων δούλο. Όχι σε μερικού. Όχι να διαλέξει μερικού. Και να μπει, ε, όπω λέμε, μερικοί. Να μου συμπεριφεστεί με καλό τρόπο και θα γίνω χαλή να με πατήσει. Μα καλό και αυτό βέβαια. Εντάξει, καλό στου καλού να είμαστε καλοί αυτό είναι καλόν, αλλά το Ευαγγέλιο είναι σκληρότερο και το τονίζει εδώ ο Χριστός είστε πάντων δούλος πάντων χωρίς καμιά εξαίρεση και χωρίς να φοβάσαι; δεν παθαίνει τίποτα μην νομίζεις ότι θα γίνεις το θύμα εάν γίνεις πάντων δούλος και πάντων διάκονος, όχι δεν γίνεις το θύμα αλλά θα γίνεις αυτός ο μέγας και αυτός ο πρώτος που λέτε το Ευαγγέλιο. αλλά θα γίνεις και μέγας και πρώτος και άρχον όχι σε αυτόν τον κόσμο αλλά ενούμενος με τον Χριστό θυμάστε τι είπε ο Χριστός των πιλάτον; όταν του είπε ο Πιλάτος θέλεις να σε ελευθερώσω είσαι βασιλιάς ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε ελευθερώσω και τι είσαι εσύ <laughs> του λέει ο Χριστό ότι η βασιλεία η εμεί ούτε στην εκ του κόσμου η δική μου βασιλία δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο ούτε από απ'αυτόν τον κόσμο. Άμα ήθελα, αν μπορούσα να ελευθερθώ και μόνος μου. Μπορούσε ο Χριστός να, παρα... να φέρει εκεί χιλιάδες Αγγέλους και να διαλύσει τα πάντα, με ένα νεύμα να, διαλύ... Να, διαλύ... να διαλύει τη χτίση. Και όχι μόνο τόσο, αλλά η ίδια η χτίση βλέπετε στη Σταύρωση επαναστάτησε αφιαυτού της. Η χτίση της δεν την έκαμε ο Χριστός στη Σταύρωση, του σεισμούς και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά οι χτίσεις αφ' αυτού της εκκινήθηκαν, πάσα οι χτίσεις σε λιούτο φόβο που λέει τροπάριο. και ο Χριστός αμέσως εσταμάτησε την χτίση να μην καταστρέψει οι τον στον άνθρωπο. Βλέπετε ότι εδώ αυτή η θέση που μας δίδει ο Χριστός είναι μια θέση η οποία ταυτόχρονα μας δίδει και, και όλη την έκταση των πραγμάτων τούτων. Και λέει ότι κοίταξε να δεις κάτι. Εάν τελικά θέλεις να με ακολουθάς και αν θέλεις να είσαι μέγας και θέλει θέλεις να είσαι κύριο, τότε κατά μήμη συνδική μου πρέπει να πορευθείς τον ίδιο δρόμο που πέρασα και εγώ και να γίνεις πάντων δούλος και πάντων έσχατος και πάντων διάκονος. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο για την λογική του κόσμου είναι ανοησία. Λέει στο γεροντικό ένας γέροντας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 Και μου το πάρει κάποιος, είναι καλό Εάν με πάνε να με σκοτώσουν oppose. <factories> Και εγώ αφήνω τον εαυτό μου και δεν αντιστέκομαι. Είναι καλό πως με κρίνεις Και του λέει το παιδάκι, μα μήπως είσαι τρελός πάτερ Δηλαδή μήπως τα έχασες Ναι, με την λογική του κόσμου Το Ευαγγέλιο είναι μορία, είναι μια νοησία Πες τώρα το άλλο ανθρώπιτο να γίνει πάντο δούλος και πάντον έσχατος Εδώ γίνεται καυγάς ολόκληρος να φας τη θέση του άλλου και γίνεται αγώνας ολόκληρος να συγκρατήσεις την όρεξη σου να μην φας τον άλλο δηλαδή τουλάχιστον να περιοριστείς ε, στα δικά σου ας πούμε ε, μπορεί να τρέχοντα αλλιώ να φας τον προϊστάμενο σου αλλά ε, τα μέτρα της ανθρωπιάς είναι να μείνει μέχρι εκεί και να σου δώσουν μια προογή νόμιμη και σύμφωνη με τα δεδομένα ας πούμε τα ανθρώπινα να την πάρει τι καλό μένει αυτά είναι τα ανθρώπινα Πού να πει κανεί αυτόν τον Λόγο του Ευαγγελίου, το πάντων δούλος και πάντων έσχατος και πάντων διάκονος. Αλλά, εάν και εμείς θέλουμε να κούμε τον Λόγο του Θεού και να ισχύει και για μας αυτό που λέει ο Χριστός, «Οουχου το δε μην", να μην είναι έτσι μεταξύ, σας, μεταξύ εσάς που με ακολουθάτε, τότε να ξέρουμε μου ότι βαδίζομαι έναν, έναν δρόμο παράδοξο με, αλλά ένα δρόμο ο οποίο έχει μίαν επαλήθευση μέσα από το πέρασμα όλων των αιώνων. Ότι τελικά, τελικά αυτό ο οποίο γίνεται δούλο και αυτό που γίνεται έσχατο αυτό είναι που γίνεται κύριο και αυτό που γίνεται πρώτο και αυτό που γίνεται ελεύθερο. Και τελικά ελεύθερο είναι αυτό και όχι ο άλλο. Ο άλλο ο φαινομενικά ελεύθερο είναι σκλάβο και αυτό που είναι φαινομενικά σκλάβο είναι ελεύθερο.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 Και ενώ τα έχουμε όλα και έχουμε όλες τις δυνατότητες να ζήσουμε τόσο όμορφα και τόσο ωραία, βλέπετε τι κάνουμε, έχουμε τέτοια κακία και τέτοια ανανοησία που πάνε να σκοτώσουμε τους άλλους ανθρώπους στα καλά καθόμενα γιατί έτσι μας κατέβηκε. Και δεν καταλαβαίνουμε τελικά αυτά τα πράγματα, σκοτώνουμε τον εαυτό μας. Ποιος θα μείνει μετά από όλα αυτά τα πράγματα. Κάπου διέβασε ότι τα πυρηνικά όπλα που υπάρχουν και τα χημικά αυτά καταστρέφουν τη γη 7-8 φορές.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 η Εκκλησία είναι η μόνη λύσης και η μόνη απάντησης των άνθρωπων Εάν η Εκκλησία δεν υπάρχει σαν απάντηση και η Εκκλησία εννοώ την, αυτό το, το, το σώμα του Χριστού μες το οποίο βιώνει ο άνθρωπος του γεγονός του Θεού το βιώνει ζωντανά όχι σαν θεωρία αλλά σαν εμπειρία Εάν δηλαδή φανταστείτε ζούμε σε τέτοιον κόσμο με τέτοια φοβερά γεγονότα γύρω μας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 και εμεί ασφιχτιούμε μέσα σε αυτήν την δύσκολη ατμόσφαιρα που θέλουν να μα επιβάλλουν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και καταξουσιάζουν τον κόσμο όλων. Αλλά σε εμά απομένει αυτή η ελπίδα που λέγεται Ισού Χριστό. Και αυτή η ελπίδα είναι η μόνη ελπίδα η οποία μπορεί να μα βγάλει έξω από τα γεγονότα του κόσμου τούτου και να μα δώσει αυτήν την χάρη ώστε να νικούμε τον κόσμο αυτόν. Και αυτή, αυτό που μα λέει σήμερα στο Βαγκέλιο, αυτή. Η νίκη και αυτή η αίσθηση ακριβώς γίνεται όταν ο άνθρωπος αποβάλλει το κοσμικό φρόνημα και αποκτήσει το φρόνημα του Θεού. Δοκιμάστε και θα δείτε, γεύσαστε κ. Που λέει πολύ δοκιμάστε και θα δείτε ότι όσες φορές ο άνθρωπος για την αγάπη του Χριστού αφήνει, αφήνει τον εαυτόν του και προτιμά τους υφέρων του άλλου, τότε μέσα στην ψυχή του υπάρχει μια μεγάλη, μεγάλη ελευθερία. Και όσες φορές ο άνθρωπος προτιμά το δικό του συμφέρον και θυσιάζει το συμφέρον του άλλου τότε πνίγεται και τον πιάνει ασφάλεια και τον πνίγει το άγχος και τον καίει ο φόβος και δεν χαίρεται τίποτα από όσα έχει. Τότε χρειάζεται ανθρώπους να τον φυλάνε. Χρειάζεται ασφάλειες, χρειάζεται αστυνομίες, χρειάζεται ξερωγοφουρές να τον φυλάνε γιατί από παντού βλέπει εχθρούς και κινδύνους. Σε βρισκόμενοι λοιπόν πρώτου πάθους του Κυρίου μας τελευταία εβδομάδα να προχωρήσουμε έτσι με πολλή προσευχή και να αξιοποιήσουμε αυτές όλες τις απειλές που μας απειλούν περί πολεμών και περί δυσκολιών να τα αξιοποιήσουμε πνευματικά και μαζί με την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαραγωστής να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας και τον κόσμο για τι πολλής προσευχής και να καταλάβουμε ότι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 Μη φοβηθείτε από αυτού που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα σα. Να φοβάστε αυτού που μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή σα. Οι βόμβε πάντως δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή μα. Η αμαρτία σκοτώνει την ψυχή μα. Γι' αυτό λοιπόν αυτόν τον θάνατο να φοβόμαστε και αυτόν το θάνατο να αποφεύγουμε. Και να επιζητούμε την όντω ζωή που είναι η ζωή μα, μα, μα, μαζί με τον Θεό μέσα στην Εκκλησία, μαζί με τον Χριστό μέσα στα άγια μυστήρα τη Εκκλησία, μέσα σε αυτέ τι άγιε μέρε και Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας καλές εουθέας και καλή ανάσταση.